Το νόμο Κατσέλη, καταρχήν, είναι εντάξει, είναι προσωρινή διαταγή γιατί όλη η διαδικασία η εκδίκαση πόδες θα γίνει το 2021, γιατί όπως ξέρετε αυτές οι ιστορίες αρχούν πάρα πολύ. Το νόμο Κατσέλη είχα κάνει έπιση τον Αύγουστο του 2014, πολύ πριν τις εκλογές και η πρώτη απόφαση προσωρινής διαταγή είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2014. Ε, όπως καταλαβαίνετε εκείνη την περίοδο και για όσους με γνώριζουν και αρκετοί με γνώριζουν στην δεν βρισκόμουν και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση οπότε έπρεπε να κάνω αυτή την κίνηση για να προστατεύσω την πρώτη μου κατοικία Από εκεί και πέρα όταν εξελέγει βουλευτής και με την αύξηση των εισόδων μου ζήτησα να γίνει αλλαγή τη δόση που πληρώνω και όντως με καστέρισε βέβαια δυστυχώς λόγω της απεργίας των δικηγόρων έγινε η δίκη την Περασμένη Πέμπτη, η νέα προσωρινή διαταγή η οποία υπερπενταπλασίασε τη δόση την οποία πληρώνω. Εκτιμώ λοιπόν ότι ε, ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω και ηθικά και νομικά mm -hmm. το έκανα και ακριβώς για αυτόν το λόγο ε, βγήκε και αυτό το δημοσίευμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, δίνει εχμές, αφήνει εχμές ότι ναι. μπήκα τώρα στο νόμο ναι. Δεν έχω μπεί τώρα στο νόμο μπήκα και... πολύ πριν να γίνω ε, βουλευτή. Να υποθέσω ότι από τη στιγμή που έφτασε στη διαδικασία να ψάξει για εσά, προφανώς θα ήξερε και πότε μπήκατε στο νόμο Κατσέλη. Κοιτάξτε το δημοσίευμα. Αν κάποιος το διαβάσει, mm -hmm. όπως καταλαβαίνετε, λίγοι διαβάζουν το δημοσίευμα. Αυτό είναι γεγονό. γεγονός. Ε, οι περισσότεροι μένουν στον τίτλο. Ακριβώς. Το Αν κάποιος θες, το διαβάσει, δηλαδή. το <laughs> αναφέρει, ότι μπήκα το, τον Αύγουστο του 2014 για να κρατήσει και τα, και τα προσχήματα. Mm -hmm. Όμως ο τίτλος, έτσι όπως αναγράφεται, είναι, είναι σαν να έχω μπει τώρα.